Γνωρίζω την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει έκταση 132.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων και πληθυσμό περίπου 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Παλιότερα το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Ελλάδας έμενε σε χωριά και κομοπόλεις. Ήταν δηλαδή αγροτικός πληθυσμός. Σήμερα το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού έχει εγκατασταθεί στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στις άλλες μεγάλε επαρχιακές πόλεις. Εκεί μπορεί κανεί να βρει περισσότερε ευκαιρίε εργασία και καλύτερε συνθήκε διαβίωση. Η μετακίνηση του πληθυσμού στις πόλεις είχε ω αποτέλεσμα να ερημωθούν πολλά χωριά. Έτσι ο πληθυσμό τη Ελλάδα από αγροτικό έγινε αστικό. Η Αθήνα, η πρωτεύουσα τη Ελλάδα, σήμερα συγκεντρώνει το μισό πληθυσμό του κράτου πάνω από 4 εκατομμύρια κατοίκους. Αυτή η κατάσταση όμω προκάλεσε πολλά προβλήματα. Υπερπληθυσμό. Έλλειψη στέγης, ανεργία, εγκληματικότητα, μόλυνση του περιβάλλοντος, κυκλοφοριακό χάο στους δρόμους και άλλα. Τελευταία, το κράτος έχει αρχίσει να δίνει κίνητρα σε όσους επιθυμούν να εγκατασταθούν σε επαρχιακές πόλεις και χωριά. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να δώσει πάλι ζωή στην επαρχία και να ενισχύσει και την αγροτική οικονομία. Πολλοί Έλληνες μετανάστευσαν στο εξωτερικό για να βρουν καλύτερη τύχη. Έτσι, σήμερα ένα μεγάλο μέρος του ελληνισμού ζει σε όλα τα μέρη του κόσμου. Στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, στην Αφρική, ακόμη και σε κράτη της Ασίας. Οι Έλληνες της Ελλάδας, καθώς και ο ελληνισμός της Κύπρου και της Διασποράς, αποτελούν το ελληνικό έθνος. Ο Νίκος και ο Μανόλης γνωρίζονται τυχαία στον ηλεκτρικό. Γυρίζουν στα σπίτια τους από τη δουλειά τους. Από πού είσαι? Από την ίδρα. Εσύ. Εγώ Ήδρα από ένα ορεινό χωριό τη Πίνδου. Πού δουλεύει? Σε εργοστάσιο, στην Τραπετσόνα. Εσύ? Εγώ είμαι θηρορό, σε μια μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία στον Πειραιά. Πώ άφησε το νησί σου, τον καθαρό αέρα, τη θάλασσα, για να έρθει εδώ, Δούλευα μάγειρα στα καράβια. Ταξίδευα χρόνια. Η ζωή στη θάλασσα ήταν πολύ σκληρή. Μην μπορώντα άλλο, βρήκα αυτή τη δουλειά για να συμπληρώσω τα χρόνια για τη σύνταξη. Εσύ? Εγώ ήμουν κτηνοτρόφο. Η ζωή στο χωριό ήταν δύσκολη. Τα παιδιά έπρεπε να πάνε σχολείο. Δεν υπήρχε σχολείο στο χωριό. Όχι. Ούτε σχολείο ούτε γιατρός. Και τον χειμώνα μέναμε τόσες μέρες αποκλεισμένοι από τα χιόνια ώστε πολλές φορές δεν είχαμε ούτε τα είδη πρώτης ανάγκης. Πότε ήλθες στην Αθήνα? Το 1971. Δεν νοσταλγείς το στο χωριό σου. Πάρα πολύ. Εσύ? Αγαπώ πολύ το νησί μου. Και ποιος δεν αγαπά τον τόπο του.